Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Charles Dickens Αφήγηση Γιώργος Λαϊούς Γεμάτος αδιαφορία για κάθε ελογής της Χριστουγεννιάτικης μαγείας συναισθήματα ή τρυφερότητα ο Scrooge, ο γεροτογογλήφος μετράει τα λεφτά του δεν συγκινείται από τα παιδιά που τραγουδούν τα κάλαντα αδιαφορεί μπροστά στα στολισμένα δέντρα το γιορτινό πνεύμα δεν τον αγγίζει καθόλου Όμω η μοίρα που τον θέλει εγωιστή και παλιάνθρωπο δεν θα έχει για πολύ το πάνω χέρι. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα θαύμα. Παραμονή Χριστουγέννων. Σκυμμένο πάνω από το γραφείο του, ο Εμπενίζα Σκρούτ δούλευε ασταμάτητα. Το δωμάτιο ήταν μάλλον κρύο, γιατί τα λίγοστά κάρβουνα στη σόπα δεν ζέστηναν αρκετά. Όχι ότι έλειπαν από τα Σκρούτ τα χρήματα για να αγοράσει περισσότερα κάρβουνα. Αλλά ο Εμπενίζα Σκρούτ ήταν ένα φοβερό τσιγκούνη. Στο διπλάνο δωμάτιο, χωρί θερμάστρα, εργαζόταν ο Μπομπ Κράτ. Ο κλητήρα του που έτρεμε ολόκληρο από την παγωνιά. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και ένας χαμογελαστός άντρα μπήκε στο γραφείο. Θίε, καλά Χριστούγεννα! Κακά ψυχρά και ανάποδα, γκρίνιαξε ο Σπρούτζ. Θίε μου, μη μου τρώνει. Ήρθα να σε καλέσω για το μεσημέρι, είπε ο Φρέν Αλλά ο Σπρούτζ Ποτέ του δεν γιόρταζε τα Χριστούγεννα. Τα θεωρούσε χάσιμο χρόνο. Όμω η απάντηση του Σκρούζ δεν χάλασε το κέφι του Φρέντ. Έφυγε χαμογελαστός, αφού προηγουμένω αντάλλαξε φιέ με τον Μπομπ Κράτσελ. Λίγα λεπτά αργότερα χτύπησαν την πόρτα. Ο υπάλληλο έτρεξε να ανοίξει. Παρουσιάστηκαν δύο κύριοι. Εδώ είναι η εταιρεία Σκρούζ και Μάρλεϊ, ρώτησε ο πρώτο. Ο συνεταίρο μου ο Μάρλη, πέθανε σαν απόψε πριν από 7 χρόνια. Απαντά ψυχρά ο Τα συλληπιτήριά μου, είπε ο δεύτερο. Εμεί κάνουμε έρανο για του φτωχού. Αύριο που ξημερώνει η μέρα, χαράς, υπάρχουν δυστυχώ άνθρωποι που βοφέρουν από το κρύο και την πείνα. Μπορούμε να έχουμε τη συνδρομή σα, Ο γέρο Παγκοραμένος δεν είχε σκοπό να ξοδεύσει ούτε μία πένα για να βοηθήσει του συνανθρώπου του και απάντησε αρνητικά στου δύο επισκέπτε. Εκείνοι έφυγαν απογοητευμένοι χωρίς να πιέσουν περισσότερο. Νύχτωσε. Ήρθε η ώρα να κλείσει το γραφείο. Ο Σκρούτζ φόρεσε το παλτό και το καπέλο του και πήρε στο χέρι τον του. Με τη σειρά του, ο Μπόμ Κράτσιτ ετοιμάθηκε και αυτός να φύγει. «Α, υποθέτω ότι δεν θέλεις να δουλέψεις αύριο», του είπε ο Σκρούτς με δυσφορία. Ο Μπόμ κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Α, α, αν δεν σα πειράζει, κυ, κύριε, τράβιζε ο καημένος ο Μπομπ. Ε, δεν μου αρέσει να σε πληρώνω όταν δεν εργάζεσαι, ε? τον διέκοψε ο Σκρούτ. Πάντω μεθαύριο θα πιάσει από νωρί δουλειά. Ο Μπομπ τον ευχαρίστησε και έτρεξε έξω να βρει κάτι παιδάκι που διασκέδαζαν κάνοντα σουλίθρα στον παγωμένο δρόμο. Αδιαφορώντα για τη γιορτή, μία ατμόσφαιρα ο Σκρούτ έφαγε όπω συνήθω μόνο του σε μία γειτονική ταβέρνα. Έπειτα, τράβηξε για το σπίτι. Το κτίριο που έμενε βρισκόταν στην άκρη ενός στενού και σκοτεινού δρόμου. Το παλιό και εφθαρμένο διαμέρισμά του ανήκε κάποτε στο συνεταίρο του, τον Τζέικομ Μάρλεϊ. Ο Σκρούλς έβγαλε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την εξόποτε. Το ρόπτρο, αν και μεγάλο, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο όμορφο επάνω του. Κι όμω, εκείνη τη βραδιά έμοιαζε λουσμένο σε έναν απόκοσμο ο Σπούλτ, παραξενεμένο, έσκυψε να εξετάσει καλύτερα και τότε αντίκησε το πρόσωπο του Μάρλεϊ να τον κοιτάσει. Την επόμενη στιγμή όμως ξανά έγινε ένα κοινότατο ρόπτο. Ταραγμένο ο Σπούλτ μπήκε στο διαμέρισμα, μαντάλωσε την πόρτα πίσω του και προχώρησε στη σάλα. Στη συνέχεια έβγαλε το παλτό του, φόρεσε τι παντόφλε του και κάθισε μπροστά στο τζάι του. Πάνω στη σκάρα τρεμόζδυναν λίγε φλόγε. Σαφνικά από τη μια μεριά της αποθήκης άκουσε να σέρνονται βαριές αλυσίδες Μέσα από την κλειστή πόρτα, γκλίστρησε μια παράξενη σκιά και εωρούμενη ήρθε και στάθηκε στη μέση του τοματιού, Ούτε τη φορά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ήταν το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του που είχε πεθάνει ακριβώς πριν 7 χρόνια. Ο γέρος δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. «Ποιος είσαι», ψηθύρισε. «Ποιος ήμουν», τον διόρθωσε το φάντασμα. «Ήμουν ο Τζέικομ Μάρλεϊ, ο συνεταίρος σου. Δεν με θυμάσαι». Το φάντασμα του Μάρλεϊ κάθισε στην αγαπημένη του πολυθρόνου. Ο Σπρούτς, που κοντεύει να λιποθυμίσει από το φόβο του, τον ρώτησε και κεφτικά. «Τζακ, πες μου τι θέλεις». «Βλέπεις αυτές τις αλυσίδες», τον ρώτησε το φάντασμα. Κάθε κρίκο του αντιπροσωπεύει και μια άσχημη κουβέντα τη ζωή μου. Όσο για τα βαριά χρηματοκιβώτια που ξέρω, χα. Είναι τα πλούτη που συγκέντρωσα και δεν τα χρησιμοποίησα σωστά. Όλα αυτά θέλω να τα σκεφτεί σοβαρά και να δει τη δική σου ζωή. Το φάντασμα σώπασε για λίγο και ύστερα συνέχισε. Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Έχει ακόμα μια ευκαιρία να γλιτώσει από τη δική μου μοίρα. Θα έρθουν τρία πνεύματα. Το πρώτο θα σε επισκεφθεί απόψε στη μία μετά τα μεσάνικα. Το δεύτερο αύριο την ίδια ώρα. Και το τρίτο μεθαύριο μόλις το ρολόι χτυπήσει 12. Αυτή είναι η τελευταία σου ελπίδα. Και με τα λόγια αυτά, ο Μάρλεϊ ξαναέφυγε για να συναντήσει τα άλλα φαντάσματα που περιπλανιούνται ασταμάτητα στις ομίχλες της αιωνιότητας. Ο ξαδελυμένος ο Σκρούτς έπεσε χωρίς να εκδηθεί στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε αμέσως. Ήταν ακόμη σκοτάδι όταν ξύπνησε ο Σκρούτς. Νόμισε πως το ρολόι είχε σταματήσει. Θυμόταν ότι έπεσε να κοιμηθεί μετά από τις δύο. Το ρολόι χτύπησε μία ακριβώς. Αμέσως μία λάμψη δυνατή πλημμύρισε την κρεβατοκάμαρα. Ο Σκρούτς ανασηκώθηκε και τότε είδε μπρος του μία περίεργη Οκτασία. Είχε το ανάστημα το πρόσωπο τα χέρια ενός μικρού παιδιού, αλλά τα μαλλιά της ήταν ολόλευτα όπως ενός γέρο. Από τον ώμο, πάνω από το λευκό κοντο τόνιό της, κρεμότανε μία γυρλάντα, λιόκουρμα, σύμβουλο, σύμβολο του χειμώνα. «Μη φοβάσαι», του είπε η Οκτασία, «Είμαι το χιστουγεννιάτικο πνεύμα του παρελθοντο και ήρθα να σε βοηθήσω». Πήρε τα Σκρούτ από το χέρι και τον οδήγησε στο παράθυρο. Ο Σκρούτ φοβήθηκε μήπω πέσει, αλλά το πνεύμα τον ενθάρρυνε να πετάξει μαζί του πάνω από στέγε και έντονου. Ήταν πρωί όταν έφτασαν σε μία μικρή επαρχιακή πόλη. Μα, εδώ πέρα στα παιδικά μου χρόνια, μουρμούρισε κατά τη του Σκρούτ. Ε, τότε θα ξέρει τον δρόμο για να έρθει εδώ, τον ρώτησε το πνεύμα. Θα μπορούσα να το βρω με στα μάτια, απάντησε εκείνο. Κι όμω δείχνει σαν να έχει ξεχάσει ακόμα και την ύπραξη αυτού του τόπου, παρατήρησε αυστηρά το πνεύμα. ύστερα βάθησαν επάνω στο κεντρικό δρόμο, συναντώντας φυσιογνωμίε γνωστέ, αγρότε με τις άμαχε, παιδιά με τα λογάκια του. Ο Σκρούτζ θυμόταν όλου, του φώναζε μάλιστα με τα ονόματά του. Αλλά κανεί δεν το βαδίησε. Είναι μόνο σκιέ που εξήγησε το πνεύμα. Δεν μα βλέπουν. Σκούιτ χάρηκε όλοι που ξαναείδε φίλου και γνωστού από τα νιάτα του. Και του τι χαρά ήταν πρωτόγνωροι γι' αυτό. Σε λίγο οι ταξιδιώτε έφτασαν σε ένα χωριό. Μπήκαν σε ένα μεγάλο κτίριο φτισμένο από τούλα. Στο εσωτερικό αντίκρισαν σειρέ τραννία. Ήταν σχολείο με εικότρωφου μαθητέ όπου σπούδεζαν μακριά από τι οικογένειέ του. Σε κάποιο τρανννίο ένα μοναχικό αγόρι καθόταν και διάβαζε. Κατά τρόπο μαγικό. Η γύρω του βιβλίου πρόβαλαν εμπρό στο παιδί. Αλή μπασχούμε με την ανατολή του και ο Ροβινσόν προύσο με το παπακάλο στον νόμο και άλλοι πολύ. Στην αρχή ο πλούλη ενθουσιάστηκε βλέποντα του ήρθα των σχολικών χρόνων. Έπειτα όμω, κατάλαβε, το μοναχικό αγόρι με μοναδική παρέα τα βιβλία ήταν ο εαυτό του. Κάθισε τότε σε ένα θρανίο και έκλαψε πηγρά. Πάμε τώρα να επισκεφτούμε κάποια άλλα Χριστούγεννα, πρότεινε το πνεύμα. Καθώ μιλούσε, παρατήρησε ότι το παιδί μεγάλωνε και έγινε έφηβο. Ωστόσο, ήξερε πολύ καλά ότι ο νεαρός ήταν πάλι μόνο. Οι άλλοι μαθητέ θα επέστρεφαν στα σπίτια του για τι διακοπέ. Ξαφνικά, η πόρτα άνοιξε. Μια νέα και όμορφη κοπέλα μπήκε τρέχοντα στην αίθουσα. Ήρθε και το αναγκάλισε. Αδελφούλη μου! του φώναξε. «Ήρθα να σε πάρω. Θα πάμε στο σπίτι να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα». «Στο σπίτι, Φαν?» Ρώτησε ο μικρός κούτς. «Ναι, ναι, ζήτησα από τον πατέρα να σε αφήσει να ξαναγυρίσεις για πάντα στο σπίτι. Συμφώνησε. Δεν θα ξαναπάς εσωτερικό σε σχολείο». Φώναξε, χαρούμενο. «Είναι πολύ γλυκιά, με χρυσή καρδιά». Σχολίασε το πνεύμα. «Νομίζω ότι γένα. «Ναι», απάντησε σκεπτικός ο Σκρούτς. Βγήκαν από το σχολείο και περιπλανήθηκαν στους δρόμους. Οι βιτρίνες των καταστημάτων ήταν στολισμένες για τα Χριστούγεννα. Το πνεύμα στάθηκε μπρος σε ένα κατάστημα και ρώτησε τον Σκρούτς αν το αναγνωρίζει. Εκείνος κούνησε το κεφάλι και είπε «Έδώ πρωτοεργάστηκα σαν μαθητευόμενες». Ήταν μέσα. Ένας ηλικιωμένος κύριος καθόταν στο γραφείο. Αυτός είναι ο γερο Fazzevic. Ο γερο Fazzevic αναστημένο! φώναζε με ενθουσιασμό ο Σκρούτζ. Εκείνη τη στιγμή, ο νεάρο Σκρούτζ και ένα άλλο μαθητευόμενο μπήκαν στην αίθουσα. Α, μαζέψτε τα όλα! Μαζέψτε τα όλα, τους είπε ο Φέζεβικ. Να ετοιμάσουμε τη γιορτή. Οι μαθητευόμενοι δεν περίμεναν να τα ακούσουν για δεύτερη φορά. Πριν προλάβει ο γερο Σκρούτζ να νοικοκλίσει τα μάτια, όλα ήταν καθαρά και τακτοποιημένα. Σε λίγο άρχισαν να καταφτάρουν οι καλεσμένοι. Η γιορτή είχε οργανωθεί για όλους του υπαλλήλους του Φέζεβι. Σύντομα, η μουσική και ο χορός άναψαν το κέφι για καλά. Προσφέρθηκαν λυκίσματα και ποτά. Ήτανε πια αργά όταν ξεκίνησαν να φεύγουν οι καλεσμένοι. Ο κύριος και η κυρία Φεζεβικ, έσφιξαν τα χέρια όλων και τους ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα. Έσφιξαν τα χέρια, ακόμη και των νεαρών μαθητε πριν πάνε στην κρεβό... στα κρεβάτια τους, στο πίσω μέρος του καταστήματος. Ο γέρος Σκρούτς έτυχε εξετρελαμένος καθώς παρακολουθούσε σε αυτή τη σκηνή. Ένιωθε τόση χαρά, λες και συμμετείχε πραγματικά στη γιορτή. Αργά τη νύχτα, το πνεύμα και ο Σκρούτς άκουσαν τους μαθητευόμενους να κουβεντιάζουν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους. Παίνευαν τον γέρο Φέζελικ και τον ευγνωμονούσαν για την ωραία γιορτή που και του κόστισε μόνο τρεις ή τέσσερις λίρες, σχολίασε κάπως, ηρωνικά το παιδί. Έξοδο που άξιζε τον κόπο. Το κόστος δεν ήταν υλικό, διαμαρτυρήθηκε ο Σκούρξ. Ανεξάρτητα από τα χρήματα, η γιορτή θα είχε επιτυχία, γιατί ο Φέζεβιτ ήταν καλός άνθρωπος και πάντοτε εκτινοβολούσε χαρά και ευτυχία. Ξεφνικά, ο Σκούρξ έκοψε την κουβέντα απότομα σου συμβαίνει, ρώτησε το πνεύμα. Τήφος έγινε κάτι που σε τάραξε. Ε, όχι, όχι, τίποτα. Να, να, ήθελα μόνο να έχω πει κάτι στο γλυπτήρα μου. Η σκηνή άλλαξε. Τώρα ο Σπρούτς ήταν πλέον όριμος άντρας. Και μια νέα γυναίκα εγκατέλειπε το σπίτι. Έκλαιγε η καημένη. Βουβά, γύρισε και του είπε Είμασταν φτωχοί αλλά ευτυχισμένοι. Τώρα σε κυβερνά το πάθος σου για το χρήμα. Μα μεταξύ μας τίποτα δεν άλλαξε, διαμαρτυνήθηκε ας πούμε. Εγώ έμεινα ίδια. Εσύ όμως άλλαξες. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία στη σταδιορωμία που διάλεξες. Και με τα λόγια αυτά, η γυναίκα βγήκε στον δρόμο, ενώ ο άντρα δεν προσπάθησε να τη σταματήσει. Πνεύμα! Φώναξε ο Γέρος Πλούτς, σταμάτα να με βασανίζεις, θέλω να γυρίσω στο σπίτι. Δεν αντέχω τις δυσάρεστες αναμνήσεις. Μέσα σε μια στιγμή πέρασα χρόνια. και ξαναίδαν τη νέα γυναίκα. Τώρα γελούσε τρισευτυχισμένη με την κόρη της. Σε διαφορετικές περιστάσεις θα μπορούσε να είναι το παιδί. Ο πατέρας μπήκε στο ντομάτι. Η μικρή έτρεξε και τον φίλησε αγκαλιάστηκαν και οι τρεις εμπρός στο αναμένο τζάκι. «Δεν το αντέχω», μου γρήσε ο Σπλούτς, με φωνή σπασμένη και στράφηκε απελπισμένος προς το πνεύμα που μέσα στην ολοφώτιστη αντάβια του έμοιαζε σαν να την απελπισία του. Σε λίγο η του πνεύματος άρχισε να απομακρύνεται και να σβήνει σιγά σιγά μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως. Ο Σκρουτς ένιωσε αφάνταστα κουρασμένος. Τα μάτια του βάλιναν. Ξαναγύρισε στη κρεβά το καμαρά του. Μόλις που πρόλαβε να ξαπλώσει το κρεβάτι και έπεσε σε ύπνο βαθύ. Όταν ξύπνησε ο Σκρουτς, το ρολόι χτυπούσε μία. Μία κατακοπινη λάμψη ερχόταν από τη σάρτη. Σηκώθηκε φόρεσε τη ρόμπα του και πήγε να δει τι συμβαίνει. Η σάλα είχε μεταμορφωθεί. Από το πάτομο στο ταβάνι ήταν στολισμένη με κισό, λιόπουγνο και εξώ. Στο τζάκι έγινε μια ζωηρή φωτιά και στη γωνία υψωνόταν ένας τεράστιος ορός από φαγητά, γαλοπούλες, χήνες, πάπιε, πατάτες, μίλια και καρύπια, ενώ πάνω στην κορυφή καθόταν χαμογελαστός ένας χίγαντας με ένα δαυλό αναμένο στο αριστερό του χέρι. «Είμαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρόντος» του φώνασε. Έλα. Ο Σκρούτς παρατήρησε το πνεύμα. Ήταν εντυμένο με ένα μακρύ λευκοχητόνα και πάνω στα μακριά μαύρα του μαλλιά φορούσε ένα στεφάνι από λιώπη μου. με όπου θέλει, εξαιρώτηξε ο Σκρούτς. «Πήρα ήδη μερικά μαθήματα από τον συνάδελφό σου. Είμαι έτοιμος να παρακολουθήσω και τα δικά σου». Τότε πιάσω από τον ποδόσφαιρο του χιτώνα μου, απάντησε ο γίγαντας. Η χαρούμενη σάλα, η διακόσμηση, τα φαγητά, όλα εξαφανίστηκαν. Βρέθηκαν έξω από το σπίτι του υπαλλήλου του κουμπο Κράτζιτ και κοίταξαν από το παράθυρο. Η κυρία Κράτζιτ και οι τρει κόρες της φορούσαν παλιά θαρμένα φορέματα, στολισμένα όμω με κορδέλες για τη γιορτή και κάθονταν στο τραπέζι. Ξαφνικά μπήκαν τρέχοντας δύο χωράκια. «Α, μυρίσαμε γαλοπούλα ψητή! Τι καλά! Μοσχοβολιά από το δρόμο!» φώναξαν με ενθουσιασμό. Πίσω τους ερχόταν ο πατέρας τους. Στους ώμου του κουβαλούσε το μικρότερο γιο του, τον Πίν. Τον άφησε προσεκτικά στο πάτωμα. Το παιδί ήταν άρρωστο και μπάδιζε με δεκανίκη. Κάθισαν όλοι στη γιορτινή τραπέζι. Η μικρή γαλοπούλα μοιράστηκε πολύ προσεκτικά ώστε να φτάσει για όλους. Πάντω η σκηνή ήταν χαρούμενη. Οι δύο γονεί πρόσχανε ιδιαίτερα τον ανάπηρο τίνο. Ένα χαμόγελο φώτισε το χλωμό του προσωπικού. Ναι, ρώτησε με ξαφνικό ενδιαφέρον ο Σκρούτσο. Ο μικρό τι θα ζήσει ακόμη για πολύ. Τον περιβάλλουν σκιέ. Αν το μέλλον δεν τις μεταβάλλει, το πετάκι θα πεθάνει. Αλλά εσένα, τη εννοιάζει. Ένα στόμα λιγότερο σε τούτο τον πυκνοκατοικημένο κόσμο, έτσι δεν είναι. Ο Σκρούτ τότε θυμήθηκε το ίδιο, είχε επαναλάβει πολλέ φορέ αυτή τη φράση και κατέβασε το κεφάλι ντροπιασμένο. Ξαφνικά, χωρί το πνεύμα να προσθέσει άλλη λέξη, βρέθηκαν στο σπίτι του Ανεξιούτου. Ο θείο Σκρούτ μα θεωρεί τρελού που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, και έτσι αρνήθηκε να πάει μαζί μα σήμερα, είπε ο Φρέντ. Μα πέσει άνθρωπο! αναστέναξε η γυναίκα του υποτιμητικά και οι καλεσμένοι κούνησαν τα κεφάλια γιατί συμφώνησαν μαζί μας. Αλλά ο Φέν πρόσθεσε επιγραμμένος: Εγώ, πάντως, λυπάμαι ειλικρινά από ο Θίος έχασε μια ευκαιρία να χαρεί. Και τώρα, παρόλο που δεν βρίσκεται μαζί μα, θα ήθελα να του εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου. Και σήκωσε το ποτήρι και ήπια στην υγειά του Θίου. Γρήγορα όμως, οι χαρούμε Έπαιξαν μουσική, χόρεψαν, διασκέδασαν με παντομήμα. Ο Scrooge που τόσο του άρεσε το παιχνίδι, συμμετείχε ολοχαρά, ξεχνώντας ότι κανείς δεν μπορούσε να τον δει ή να τον ακούσει. Το πνεύμα τον παρακολουθούσε και έμοιαζε να τον βλετάει. Μαζί του. Αλλά ήρθε η ώρα σύντομα να φύγει. «Έχουμε να επισκεφτούμε πολλά μέρη ακόμη, ώσπου να περάσει η νύχτα», είπε το πνεύμα. Οδήγησε έτσι λοιπόν το Σκρούτ έξω από το σπίτι. Περπάτησαν μέσα στο κρύο και στο χιονό νερό, σε βρωμερά στενά και δρομάκια περίεργα για ακόμη κάτω από τι σκοτεινέ γέφυρε τη πόλη. Εκεί ο Σκρούτ είδε δυστυχισμένου ανθρώπου, κολλημένοι σφιχτά ο ένα πάνω στον άλλον, προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Ανάμεσά του τριγύριζαν παιδάκια που ζητιάνε με φαγητό από του περαστικού. Κάπου μακριά ένα ρολόι σήμανε μεσάνυχτα. Ο Σκρούτς, τρομοκρατημένος από την τόση αθλιότητα, αναζήτησε το γιγάντιο πνεύμα. Αλλά εκείνο είχε εξαφανιστεί. Σε λίγο, ένα άλλο φάντασμα, τυλιγμένο στην ομίχλη, προχώρησε αργά προς τον Σκρούτς. Παρατήρησε ότι το πνεύμα αυτό φορούσε μια τεράστια μαύρη κάπα και μια κουκούλα που του έκρυβε εντελώς το πρόσωπο ο Σκρούτς παραλίγο να λιποθυμίσει από τον τρόμο «Θα πρέπει να είσαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του μέλλον του», «Τι μου επιφυλάσει το μέλλον, ίσως να αλλάξει. Είμαι έτοιμο να σε ακολουθήσω». Παρά τα γενναία του λόγια, ο Σκρούτς φοβόταν τόσο πολύ αυτό το φάντασμα, ώστε τα πόδια του άρχισαν να τρέμουν. Δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Το πνεύμα Παρέμεινε ακίνητο, περιμένοντας επομανετικά το, το Σκρούτζ μέχρι να συνέλθει. Έπειτα κινήθηκε αθόρυβα. Και ο Σκρούτζ το ακολούθησε σαν να τον τήλιγε η κάπα του πνεύματο, που τον παρέσυρε στο άγνωστο. Κοσμοσιρροή και οχλαγωγία στο χρηματιστήριο, το πνεύμα με το Σκρούτζ ανάμεσα στου χρηματιστέ και στου εμπόρου. Πότε πέθανε, ρώτησε κάποιο από το πλήθο. Ε, Εχθέ βράδυ, νομίζω, απάντησε ένα άλλο. Δεν πιστεύω να πάτησε κάνει στην κηδεία του, σχολίασε ένας τρίτος. Επιτέλους, ξεκουμπίστηκε. Τον σιχαίνονταν όλοι. Ο Σκρούντς ένιωσε ίκτο για αυτόν που μιλούσαν. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο να τον έφερε το πνεύμα σε τούτο το μέρος. Έπειτα αναγνώρισε κάποιον άλλο χρηματιστή στη συνηθισμένη του θέση. Μάται όμως έψεξε να και τον εαυτό. Ίσως σκέφτηκε ως που του μέλλοντος θα παρατήσει τις συναλλαγές και θα στραφεί προς άλλες δραστηριότητες. Γύρισε να ρωτήσει το πνεύμα. Αλλά εκείνο εξακολουθούσε να σοπαίνει. Σήκωσε μόνο το χέρι του και έδειξε με το μακρύ του δάχτυλο προς κάποια κατεύθυνση. Ήταν καιρός να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο γέροντα ένιωσε να διαπερνά τη ραχοκκαλιά του κρύο συντρότητας. Έφτασαν σε μια κακόφλιμη γειτονιά τη πόλη. Ο Σκρούτ δεν είχε ξαναπατήσει το πόδι του εκεί. Στην άκρη ενό βρώμικου στενού βρισκόταν ένα άθλιο καταγόγιο, φωλιάλο ποδηλάτου. Μέσα από τι κλέφτε, ένα άντρα και δύο γυναίκε με τρύπια ρούχα μοιράζονταν τη λία του. Οι πεταμένε πάνω στο πάτωμα κουτίνε ήταν ίδιε με κίνες τη κρεβατοκάμαρα του Σκρούτ. Καλά κάναμε και τα απάξαμε όλα, κακάρισε μια γυναίκα. Έτσι κι αλλιώ κανεί δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για τα πράγματά του, πρόσθεσε ο άντρα. Α το γεροτσιγκούνι, έβρισε η άλλη γυναίκα. Αν ήταν εντάξει άνθρωπο, κάποιο θα βρισκόταν δίπλα του την ώρα που πέθανε. Ο σκούρη παρακολουθούσε αδιασμένο την κουβέντα του. Πνεύμα, φώναξε. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ, Ποντό. Δεν το αντέχω αυτό το απέσιο μέρο. Αλλά η σιωπή του πνεύματος. Πάγωσε το ένα. «Πνεύμα!» κλαψούρισε πάλι ο σκούδις. «Βοήθησέ με να ξεχάσω τούτη τη δυντυρή σκηνή. Πήγαινε μέσα σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μιλούν ευγενικά για τους νεκρούς». Το πνεύμα τον οδήγησε τότε σε δρόμους γνωστούς. Πίσω στο σπίτι του Μπόγκοφ κάτσε. Οι γυναίκοι και τα παιδιά του ήταν όλοι μαζεμένοι γύρω από τη φωτιά. Όμω το φτωχικό δωμάτιο ήτανε αράξενα σχετιλό Δεν θα αργήσει ο πατέρας σας είπε η κυρία Κράτσι Έχει καθυστερήσει μόνο λίγα λεπτά είπε κάποιο από τα παιδιά Τούτε στι μέρε βαδίζει πιο αργά Αχ αναστέναξε ένα άλλο Όταν κουβαλούσε τον Τίν του ώμου έρχονταν τρεχάτο για το σπίτι Εκείνη τη στιγμή ο Μπόμπ κάτσε, μπήκε στο σπίτι. Είχε τα μάτια κατακόκκινα σαν να είχε κλάψει. Χαιρέτησε όμως ένα-ένα τα παιδιά του κρυφερά. «Επί είπε. Ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το μικρούλι μας στον Τιν. Έτσι. Η ανάμνηση της υπομονής και της ευγένειας θα μας κρατήσει για πάντα ενωμένους». «Ναι, ναι», φόρεξαν τα παιδιά. «Ε, τότε με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος», απάντησε ο Μπόμπ. Πολύ ευτυχισμένος. Αγκαλιάστηκαν όλοι και δάκρυα γέμισαν τα μάτια του Σκούρτς. «Πνεύμα», είπε ο Σπούρτς. «σε λίγο θα χωρίσουμε». «Δεν θα μου εξηγήσει το νόημα όλων αυτών. Θα ήθελα να δω και τη δική μου πορεία στο μέλλον». Ξαναβγήκαν στο δρόμο και προχώρησαν. Βρέθηκαν έξω από το γραφείο Το πνεύμα δεν είχε πρόθεση να σταματήσει, το μακρύ του δάχτυλο, έδειχνε εμπρός. «Σε παρακαλώ, άφησε με μια στιγμή να δω πώς θα είμαι στο μέλλον», είπε ο Το Το πνεύμα κοντοστάθηκε στον πυλό. Έμεινε σκιωπηλό. Ο Σκρούτς κοίταξε από το παράθυρο. Αναγνώρισε το γραφείο του. Αλλά η επίπλωση δεν ήταν πλέον η δική του και ο άνθρωπος που κάθονταν στην πολυθρόνα δεν ήταν ο Σκρούτς. Το πνεύμα αμήλυτο πάντα προχώρησε. Ο Σκρούτς ακολούθησε τα βήματά του. Μετά από λίγο έφτασαν σε μία καγκελόκοπο. Ο Σκρούτς γούρλωσε τα μάτια. Ήταν το νεκροταφείο. Το πνεύμα πήγε και στάθηκε μπροστά από ένα τάπο. Ο Σκρούτς πλησίασε τρέμοντας. Πάνω στην ταφόπλακα διάβασε χαραγμένο το όνομά του. Εμπενίζερ Σκρούτς. Μα... Μα τότε στο χρηματιστήριο θα πρέπει να μιλούσαν για μένα, κλα... κλαψούρισε. Και οι κλέφτε λίστευσαν μόλι πέθαναν το δικό μου σπίτι. Ναι, μα βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, φώναξε. Δεν θέλω να τελειώσει έτσι τη ζωή μου. Μπορώ, ε, μπορώ, θέλω να την αλλάξω. Τα μαθήματα των τριών πνευμάτων δεν θα πάνε χαμένα. Μπορεί να αλλάξει το μέλλον μου. Πάνω στην αγωνία του Σκρούτ, αγκάλιασε το πνεύμα από τη μέση. Αλλά η κάπα ήταν άδεια. Το πνεύμα έγινε ατμόνιμη και ο Σκρούτζ αγκάλιαζε στην πραγματικότητα το κάγκελο του κρεβατιού του. Ναι, του δικού του κρεβατιού. Βρίσκονταν πάλι στην κρεβατοκάμαρά του. Ανακουθισμένος από την αγωνία, κλαίγοντας και γελώντας, έτρεξε να αγγίξει τις κουρτίνες. Ήταν εκεί, στη συνηθισμένη του θέση. Βάλτηκε να χαροπητά σε όλο το σπίτι γεμάτος ατυχία. Όλα ήταν στη θέση του Τίποτα δεν είχε αλλάξει. Και τη μεγάλη του χαρά διέκοψαν μόνο οι καμπάνε των εκκλησιών που χτυπούσαν χαρούμενα σε όλη την πόλη. Ο Σκρούτ έτρεξε και άνοιξε το παρά. Ο ήλιο έλαβε. Το κρύο ήταν ζουχτερό, αλλά το πρωινό ευχάριστο. Τι μέρα είναι σήμερα, ρώτησε ένα γόρι που περνούσε απ' έξω. Σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Α, τότε δεν τα έχασα», φώναξε ο Σκρούτ. Τα πνεύματα έκαναν τη δουλειά του μέσα σε μία μόνο νύχτα. Αγόρι μου, ξαναείπε στο παιδί, τρέξε σε παρακαλώ στο χασάτι και πε του να μου φέρει τη μεγαλύτερη καλοπούλα του. Θα σου χαρίσω ένα σελίδι, ίσω και τρία, αν μέσα σε πέντε λεπτά. Το παιδί δεν δίστασε στιγμή. Έτρεξε γρήγορα και ξαναγύρισε ταχανιασμένο παρέα με τον κυροπόνη, κουβαλούσε μία τεράστια γαλοπούλια. «Θα δυστήλωσε τον Μπόκ κράτσι» κρυφογέλασε ο Σκρούτς Χωρί να μάθει ποιος του την δόρισε. Το πουλί ήταν τόσο βαρύ ώστε ο Σκρούτς αναγκάστηκε να καλέσει ένα μάξι για να μεταφέρει ω το σπίτι του πληθύρα του. Ο Σκρούτς χαμογελώντας λύρωσε το αγοράκι, το χασάπι και τον αμαξά. «Ένιώθε υπέροχα!» Ο Σκρούτς Έκανε τον μπάνιο του, φόρεσε να ακουστούμε και βγήκε περίπατο. Βάδιζε με τα χέρια σταυρωμένα στη ράχη, παρατηρώντα του παραστικού. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μερικοί του ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα. Ο Σκρούτσομολόγησε ότι ποτέ δεν είχε ακούσει πιο ευχάριστα λόγια. Στον δρόμο συνάντησε έναν από του δύο κυρίου που την προηγούμενη του είχαν επισκεφθεί και τον ζήτησαν τη βοήθειά του για του τοπού. Καλέ μου, κύριε, του φώναξε. Πώ είστε, και όταν ο άνθρωπος πλησίασε, ο Σκρούτσι ψηθήρισε στα αυτή του. Εκείνος τον κοίταξε κατάπληκτος. «Μιλάτε σοβαρά κύριε του φώναξε. «Μα είστε πολύ γενναιόδωρος». «Μη με ευχαριστείτε» του απάντησε ο Σκούγκη. «Κάντε μόνο τον κόπο να περάσετε μία από αυτές τις μέρες όσο το δυνατόν πιο σύντομα ποτογραφίων». «Θα ναι. δική μου ευχαρίστηση». Στο τέλειο, ο Σκρούτ κατέληξε εμπρό στο σπίτι του ανεψιού του. Δίστασε για λίγο και φαλόσκολα. Αλλά μετά πήρε απόφαση και χτύπησε το κουδούνι. Η Πυρέτρια ήρθε και άνοιξε την πόρτα. Το αφεντικό σου είναι μέσα, τη ρώτησε. Μάλιστα, κύριε, περάστε παρακαλώ. Κάθεται ήδη με τη σύζυγό του και του καλεσμένου στο τραπέζι. Θα σα δείξω. Α, δεν χρειάζεται καλή μου, τη απάντησε ο Σκρούτ. Γνώριζα πολύ καλά αυτό το σπιτάκι. Άνοιξε σιγανά την πόρτα τη τραπεζάρια και έκλεισε το κεφάλι μέσα. Φρεντ, ρώτησε, Μπορώ να περάσω. Ποιο είναι, ρώτησε έκπληκτο ο ανιξιό του Σκρούτζ γυρνώντα το κεφάλι του. Ο Θεό, ο Σκρούτζ, του απάντησε. Ήρθα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι που με κάλεσε. Ο Φρεντ και η γυναίκα του χάρηκαν πολύ που τελικά ο Σκρούτζ αποφάσισε να του κάνει την τιμή. Και η γιορτή εξελίχθηκε θαυμάσια. Το γεύμα ήταν νοστιμότατο. Ακολούθησαν μουσική και χορός. Έπαιξαν διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια και φυσικά παντομήματα. Αλλά το καλύτερο ήταν εκείνη η ξέφρενη χαρά που ένιωθε μέσα του ο Σκρούτς. Την επομένη, ο Σκρούτς πήγε πολύ νωρίς στο γραφείο. Ήθελε να κάνει έκπληξη στην τεμπλητήρα του που ήξερε ότι θα αργούσε να φανεί στην πλιά. Και πράγματι, ο Μπομπ Κάτζιτ ήρθε λίγο πιντζ 10. Κάθισε αθόρυβα στη θέση του με την ελπίδα ότι ο Σκρούτ δεν θα έπαιρνε είδηση για τη στέρεσή του. Αααα, τότε ο Σκρούτ προσπαθώντα να μην το γνωστό κακότροπο ήθο του. Τι σημαίνει πάλι αυτό. «Συγνώμη κύριε, τράβησε ο Μπομπ Κάτζιτ. Δεν πρόκειται να ξαναργήσω. Και πώ μπορεί να δίνει τέτοιες υποσχέσεις που είπε μου τρωμένος ο Σκούλτς ο Μπόμ άρχισε να τρέμει φοβήθηκε την απόλυση πάντως για τούτη τη φορά συγκλήσε ο Σκούλτς νομίζω ότι πρέπει να σου αυξήσω το μισθό σου κατάπληξε ο Μπόμ σκέφτηκε να τρέξει για βοήθεια νόμιζε ότι ο εργοδότης, ο εργοδότης του τρελάθηκε καλά Χριστού για αγόρι μου του είπε τότε ήρεμο και χαμογελαστό ο Σκρούτς, με τρόπο τόσο ειλικρινή, ώστε τελικά τον έπισε ότι τα είχε 400. Και όχι μόνο θα σου κάνω αύξηση, αλλά θα βοηθήσω και την οικογένειά σου. Ήδη, όμω, πρώτα, σε παρακαλώ να αγοράσεις κι άλλα κάρπια να ζεσταθούμε καλά. Και επειδή τα καθισμένη δίπλα στη φωτιά, θα συζητήσουμε όλε τι λεπτομέρειε. Ο Σκρούτ κράτησε το λόγο. Και σύντομα ο μικρό Τιμ ξεπέρασε την αρρώστια. Απέκτησε δυνάμει και έγινε ένα γελαστό και όμορφο αγόρι. Ο Σκρούτ το φρόντισε σαν να ήταν δικό του παιδί. Ο πρώην Τσιγκούνι έγινε πολύ γενναιόδορο και ήταν πάντα πολύ ευγενικό με όλους. Μερικοί βέβαια τον κοροϊδευαν για τη μεταβολή του χαρακτήρα του. Αλλά ο Σκρούτ δεν ενοχλείται γιατί, όπω είπε πολύ σοφά, καλύτερα να σε περιγελούν παρά να σε περιφρονούν. Ο Σκρουτζ δεν ξανά είδε τα πνεύματα, αλλά από εκείνη τη μέρα, όπως λένε, δεν υπήρχε άνθρωπος που να γιορτάζει καλύτερα τα Χριστούγεννα από τον Εμπενίζεο Σκρουτζ.